Έλα, πανικά μου. Έλα. Εστό ανέφτια. Αληθό. Σίγουρα. Ε, σίγουρα. Σύμφωνα με τα σγραφά. <laughs> Επειδή έχουμε μεγάλο κίνδυνο. Είμαι με τα σαγκράφα. <laughs> τα σαγκράφα, μου αρέσει καλύτερα από τα σγραφά. <laughs> <laughs> Επειδή έχουμε μεγάλο κίνδυνο να ξεπηδήσουν χιλιάδε αδόνυδε γεωργιάδε από την απεργία αυτή. που έχουνε παθησιμιάνει, βλάβη. Έχω ο ίδιο υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή την κεκριμένη απεργία. Ναι ναι, Α, θα... ναι, ναι, ναι. Και άμα ξεπηδήσουν να είναι 5.000 αδόνυδε. Δηλαδή ο Άδωνης πριν το 90 δεν είχε βλάβει Όχι ήταν νορμάλ Η βλάβη στο 90 έγινε Έτσι πως τον βλέπεις πως τον κόβεις <laughs> Και μετά μπορώ να σου πω Όλοι Ελά Σε τι φάση είσαι Επιστράτευσης Α εγώ επίσκεσης oh. Άκουγα την για τον Αρβανιτόπουλο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 Αυτών τον παιδιών. Και Ολυμπιακάρα μια ζωή έτσι. Για το ποδόσφαιρο μιλάς, ε. Ζήτω η παράγκα να γουστάρουμε. Με τα γραφείο του στο Χάντμπολ. Τέλος. Αγκός μια πρωτοβορία πάλι ο Σαμαράς, δεν μπορείς να πεις. Έστειλε φίλε επιστάντευση σε απεριά που δεν έχει ανακοινωθεί. Ναι, εντάξει. Αυτά είναι. Τα... Σε αυτά είναι μανούλα. Και απόστολοι. Η υπεύθυνη στάση φώτι κουβάλλει για άλλη μια φορά. Τι να πει ο Φώτης δεν μίλησε σε άλλα, θα μιλήσει αυτό. Ελά, δεν μίλησε σε άλλα. Κοπίκανε μισθή συντάξει, θα μιλήσει αυτό. Κάνει φωτούλε. Δεν μιλάνε φωτούλε, μου λέει ο δικό μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυβέρνηση για την απρόσκοπτη προθυμία που έχει επιδείξει να επιτάσσει συνεχώ με σκοπό να γίνουν επιτέλου στην Ελλάδα αυτέ οι ελλανδικέ εξετάσει. Διαφορετικά, αν δεν επιστράτευε τα, μαζική, τα μέσα μαζικής μεταφορά, μπορούμε να πώ θα πήγαιναν τα παιδιά μα να δώσουν αυτέ τι εξετάσει. και ελάχιστο ναυτερεγάτη, κάποιο παιδί μπορεί να έρχεται από μακριά. Συγγνώμη, η επιστράτευση δεν γίνεται να κινδυνεύει ο πολίτη, συνήθω. Τα είπαμε, στη διαφημίση μα, δεν ακού. Μάλιστα. Ε, να σε πάω λίγο πιο παλιά, γιατί τώρα οι καθηγητέ ποτέ θα καταστρέψουν μέλλον των παιδιών. Μ' αρέσει θα... αυτό. Ε... Το ενδεχόμενο να φτιάξουν με αυτόν τον τρόπο το μέλλον των παιδιών, δεν το συζητάμε. Μα δεν πρόκειται να το φτιάξουν, έτσι κι Όχι, έτσι. ενώ με τι κινητοποιήσει, με τον αγώνα και με αυτά, αυτό δεν παίζει. Τα παιδιά... Το ήδη κατεστραμμένο τώρα μιλάμε, έτσι. Μαθητέ και καθηγητέ θα έπρεπε έτσι κι αλλιώ να είναι στο πλευρό ένα του άλλου και να είναι όλοι στο δρόμο. Ναι, βέβαια, ο αυτιά και τα φασιστοκάνα, αλλά γενικώ ξέρουν μια χαρά να βγάζουν παιδιά των δικών του παρατάξεων, να είναι ότι είναι απαράδεκτο αυτό που κάνουν οι καθηγητές και εμείς έχουμε άγχος, θέλουμε να διαβάσουμε και να, να δώσουμε εξετάσεις να, ότι αν το παιδί δώσει εξετάσεις μια εβδομάδα πιο μετά δεν είναι εξετάσεις, είναι άλλο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 Ρε φίλε, να σε καλά γιατί με φώτισε. Σε φώτισα. Ναι, με, με έκανε σε ξυπνότερο. Είχα απορία, ρε παιδί, μου, τόσο καιρό από ότι το έχει πάθει ο Άδωνη, δεν βγαίνει. τι εξετάσει ήταν. Έχω ο ίδιο τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή την συγκεκριμένη απεργία. Ρε, είχα απο... Όχι, εγώ νομίζω ότι ήταν κληρονομικό το χάρισμα, ρε παιδί. Αλλά α μα εξηγήσει και τα δελκά του δυνατή την ίδια αποχή. 20 λεπτάκια, Άρα... επειδή δημιουργείται ένα θέμα. Ο Άδωνη το έπαθε από την απεργία των καθηγητών των 90? Πότε είπε. Ωραία. Ο αδερφός του που είναι μεγαλύτερος Ναι. Και ο άλλος που είναι άλλης ηλικίας δεν ξέρω μεγαλύτερος, μικρότερος. Ναι. Είχανε ναι. και εκείνη η απεργία. <ΣΣ> Πόσα χρόνια κράτησε αυτή η απεργία. Μάλλον αυτό που σκέφτηκα την αρχή φιλή είναι. Αυτό δεν το προβλημάτισε τον Άδωνη. Μήπως <ΣΣ> η βλάβη δεν ήταν από την απεργία Ναι, Ήταν αλλά... κάτι άλλο. Για πες. Γιατί γύρω του να κοιτάξει, δυο θα έρθει και στην ίδια μοίρα. Να σου πω τη φιλάρα εχθέ. μόνο, το άλλο μ' άρεσε καλύτερα. Το προχρεσινό έτσι προχρεσινό για να δουν τι δύναμη έχουμε. Προχρεσινό Παράγκα φορέβα. Το προχθεσινό καλό ότι δεν το είδε, αλλά το χθεσινό φίλε δεν τα βλέπει έτσι. Σαπίλα ολέ. ολέ, ζήτω, εγώ γουστάρω. Α, ρε, ρε. Τι φεύγει άλλο, τη ζημιά την έβασα το 1990. αυτό έλεγα τώρα. Δηλαδή δεν θέλει να μα πει ότι είχε 20 χρόνια πάνω κάτω. Στο μόνο που συμφωνώ με τον Άδωνη Είναι στο ότι αν ο Άδωνης Είναι αποτέλεσμα βλάβης του 90 Πόσοι αδόνητες θα βγούνε τώρα Μετά από αυτές τις απεργίες Μεγάλες βλάβες Δηλαδή υπάρχει πίσω να βγούνε και άλλοι τέτοιοι Μεγάλες βλάβες τι αυτή είναι βλάβη ο, Κατά τον καθηγητών όλοι επιστράτευσε τώρα Έλα να Πού Η Άννα που είναι Δύση στους δαίμονες. Ποια, Άννα, ποια? Μα τον πούλου, ρε Αποστολής. Α, οι τσικοζάνεις. Η φιλενάδα σου, αγόρι μου. Έλατε, πού είναι η Άννα να σουθεί η παιδεία, <συγνύει> εγώ αυτό <συγνύει> λέω. <έλεγα. συγνύει> να σου <συγνύει> πω. Αλλά, αυτό ακριβώ, αυτό ακριβώς. Ναι, είναι και σε επίπεδο αλβανός τουρίστας. <συγνύει>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 Καταστρέφει τη χώρα. Καλά, ε. τη χώρα την καταστρέφει, τον τόπο τον έχει φτιάξει, Όρι, έτσι ναι, ναι, μα έχει υπάρξει διαδικα... και υπουργό πολιτισμού. Όλο το ε. μουσείο ε. Καλαμάτα είναι μέσα. Μπαίνει μέσα στο μουσείο και σε παίρνουν ε. τα ντουμάνια. Ε. Φούντα, φούντα, φούντα, αλλά την καλή την κρατάμε εδώ, έτσι. Κάτε καμιά βόλτα καμιά μέρα, ρε. Δεν κατεβαίνω, νομίζει. Και χωρί GPS <laughs> με τη μυρωδιά έρχομαι. Πώ το Έχω μεγάλο δίλημα. Τι? Αν πρέπει να σκοτώσω το γιο μου, δεν είναι πανελλαδικέ. Είμαι σε μεγάλο δίλημα. Θέλει να γίνει οικονομολόγο. Το Λ... Τουρνάρα, άκου το βλαμένο. Του είπατε τη βλάβη πριν τι εξετάσει. Τι έγινε. Απ' την άλλη, α γίνει κάμια απεργία και πα κάμια βλάβη και μου βγει βλαμμένο σαν τον Άδωνη που. Δηλαδή δεν ξέρω τι να κάνω. Αυτό την έχει ήδη τη βλάβη που καταλαβαίνω. Αλλά ε? θέλω να σημειώσω <laughs> σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, είχα δίκιο για την απεργία. Είχα δίκιο. Τώρα σα εμπισταρτέψανε. Όχι εσά ω καθηγητέ. Ωραία. Λοιπόν, Είναι μονόδρομος η πρότασή μου. Δώστε τα θέματα. Τις πού να γίνει. Θα περάσουν όλοι οι ιατρικοί. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. μπράβο. Αυτό είναι πολύ καλό. Ναι, Σε 10 χρόνια πώς... από τώρα θα σου καρδιά αντί για χολή Καταφέρεις Θα βρεθεί και... πέτρα στην καρδιά. Έτσι ξαφνικά. Απόστολοι δεν είμαι σχεδευτικός εγώ. Μην με υπερθεί. Σε εγώ. Φοτέ σου. Ναι, λέω για το Γιώνα. Το πει να το πει. Άντε, γεια. Ήθελα να πω ότι έχουμε δημοκρατία, είναι αναμφισβήτητο. Αναμφισβήτητο. Αναφυ... Αν κάτι είναι αναμφισβήτητο, είναι αυτό και το κουβέλι στην αριστερό. Βέβαια, είναι αδύνατο να το καταλάβουν κάτι κουμούνια σαν και εσά και την παρέα σα. Δεν μ' αρέσει το ύφο σα. Μαζέψτε λίγο το ύφο σα. Ούτε ιερό, ούτε όσιο Το ύφάκι, λίγο παρακαλώ. Δεν θα καταλάβετε δημοκρατία. Θα σα πιάσω το μαλί λίγο. Ναι, ναι, ναι. Την παρέα και κάντε βολτούλε. Αυτέ είναι ο φιλελέκολόγριε πέντε τηλέφωνο. Ο... Δεν μου δίνατε Τάντερα. Να σε καλά, να Δεν θα Αφέσε σου κάνω τη χάρη, ο... όχι. Δεν μου τα κοιτάνε τότε. Αυτό είναι ο κομμουνισμό. Θέλω πολύ να μιλήσουμε μαζί. Αλλά το επίπεδο είναι πολύ χαμηλό που ντρέπομαι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για θυμίστε μου, σας παρακαλώ, ποια κοινωνική ομάδα μισούμε αυτή την εβδομάδα.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 Βουλευτέ και τέτοια. Θαστικό Νέα Δημοκρατία, απ' και τα λοιπά, έτσι δεν είναι. Εάν ο Γιορδιάδυση είχε πάθει τέτοιο κακό α πούμε από τη. Πώ τη λένε από τι εκτάσει. Έχω ίδιο υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή τη συγκεκριμένη απεργία. Θα ήθελε εσύ α πούμε, να έχει άλλου 10 τέτοιου μαλλιέ α πούμε, να του βλέπει κάθε μέρα στην τηλεόραση, δηλαδή ερώτηση η δικά μου είναι. Σωστό, τι απεργέ yeah. και μα λ**. Επιστράτευση τώρα. Επιστρά, Επιπλέον. Yeah, η δική μου ερώτηση ξέρει ποια είναι. Έλα να πανουλή. Δηλαδή, έτσι πω θα επιστρατεύσουν του καθηγητέ στα σχολεία. Mm -hmm. Θα επιστρατεύσουν και τι καθαρίστε, α πούμε, και του yeah. κινικέ αξίδε. <laughs> Αυτό να δω, επιστράτευση καθαρίστρια να δω και τι άλλο. Έλα, πώ άλλη. Ναι. Λοιπόν, κοίτα, την παρασκευή. Και κοινό και δίνω από Ελλήνια. Είσαι σίγουρο. Δεν ξέρω αν ταξαμακάση. Να σου πω. Έλα, ναι. Ποιο είναι το πρώτο μάθημα. Πρώτο μάθημα Έκθεση. Κατάλαβα όλη στουρκία γράμμα και θα, θα του βάλει χαρτί προ το να γράφει. άσε και θα μα βάλουμε θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το κόβω. Τι Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάλι. Εγώ γιατί έχουν πόσα χρόνια να βάλει. Και εμεί Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε και σε Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πείτε. Α, και ζήτα ότι παιδί, Ευρωπαϊκή Ένωση και πώ μπορεί να βοηθήσει του Νέου Ευρωπαϊκή Ένωση, ωραία πράγματα. Σα να καλυστεί. Το επόμενο του πούμε για την Κύπτρο.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 Και θα συμφωνήσω με τον, ε, ξέρω εγώ, την αυτός αφεντικό, που είπε ότι νίκησε η αλητεία τελικά. Το ίδιο βέβαια θα γίνει και με τους καθηγητέ. Πάλι η αλητεία θα, θα κερδίσει. Καλά, να σου πω Αποστολή, έχεις αρχίσει και το χάνεσαι, δεν έχεις πειράξει ηλικία. Εμένα. Εσένα, ναι. Τι εννοείς, δεν κατάλαβα. Όχι κάθε τέτοιος διαμάδι διατρός με το σταυρό η Ματίας και διαζώσουμε να τον κλείσει, δεν σαν να Δεν τον πήρα χαμπάρι απ' την αρχή, έχει δίκιο. Ναι, εσύ δεν τον πήρε χαμπάρι. Δηλαδή, τέξει, εγώ Μαρκήση... σίγουρα ρε, εσύ, στεί, μήπως πράβας περισσότερη άδεια. Μου άρχι... α, ναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό έχω ανάγκη, έχεις δίκιο. Εμάς. Ναι, ναι, χρειάζομαι άδεια φίλε, εσύ το όπες, οπότε ε... το εγ Να σου πω, γιατί είσαι τόσο σπασάτητης. <Καινίσαι> <Καινίσαι> γιατί μπορώ, εντάξει. Να σου πω, ο άνθρωπος σε ρόνταγε, μονολεκτικά, αναστήθηκε ή δεν αναστήθηκε, του σπάστατηκε, γιατί είσαι τόσο σπασάτητης, δεν είχε άδικο.